Καλημέρα Καλημέρα Σε παίρνω από το Σικάγο Από το Σικάγο Ναι Καλέ Happy 4th of July Happy 4th of July του to you too <χεχει> Δηλαδή πιάνουμε ραδιόφωνο στο Σικάγο <χεχει> Τι στο διάλοκαιρές έχουμε βάλει σε αυτή την μπάρνηθα το Δεν πιάνουμε στην παραλία πιάνουμε στο Σικάγο Δεν πιστεύω να με πέσει από τον παγωτό. Παντού φτάνει. Παντού, ε! Παντού φτάνει. Mm. Χαρητήρια, Αποστολή. Πολύ ωραία εκπομπή. Τι κάνει στο Σικάγο, εσύ εκεί, τι κάνεις εκεί, μετανάστρια. Ναι, 37 χρόνια είμαι εδώ, ήρθα 9. 19... Απρόκριση. 19... Εσύ πήγε σε άλλη κρίση, εκεί και ξέμεινε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ έφυγα όταν ήταν ακόμα. Όταν ήρθε ο Αντρέα κάτω. Εγώ... Καλά έκανε και Ήξερε τι έκανε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αν ήταν στο χέρι μου και εμένα, μόλι τον Αντρέα, όχι Στο Σικάγο θα πήγαινα, Τορόντο, Τορόντο! Πού είναι και ωραία λέξη. <laughs> Χαίρε, να το λε. Και όταν λέω Τορόντο, εννοώ τορόντο τη Αυγή. <laughs> Καλό. <laughs> Για πες μου, <laughs> τι κάνει, καλά. Πόσο χρονών είσαι, Εγώ 56. Μα ακούνε κι άλλοι στο Σικάγο. Τι είδε, πολύ. Πολύ, έχουμε κόσμο στο Σικάγο. Έχουμε, είναι ελληνισμό αρκετό στο Σικάγο. ελληνισμό είναι,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 Εντάξει, δεν θέλω να φανωγύφτος, αλλά γιατί δεν το κάνετε Μα Θα το κανονίσουμε, γιατί όχι Κάντε μας μια ωραία Ανή... προτασούλα, πολύ ευχάριστο θα ήταν Δηλαδή όχι για μας, για σας, για να περάσετε εσείς καλύτερα Να, σου πω, να χαρείτε που θα, θα, θα μας δείτε Όποιο έρχεται από την Ελλάδα, Ελλάδα εμεί πάμε Γι' αυτό, καλέστε μας να έρθουμε από την Ελλάδα Βρείτε Εντάξει, ένα ραδιοφωνικό σταθμό εκεί να κάνουμε εκπομπή για λίγες μέρες Εντάξει, θα το κανονίσουμε Να σε καλά Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα, έρχω, θα έρθουν 20 εκατομμύρια τουρίστες και δεν θα έχουν κλιματισμό. Δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα έρθουν 20 εκατομμύρια τουρίστες και δεν θα έχουν κλιματισμό. Η βούλευση δεν μπορεί να το διανοηθεί. Δεν γίνεται όχι. Το μόνο κλιματισμό που θα έχουν θα είναι αυτές οι ψέφτικες στάσεις που έχει κάνει η Πίτσος με κάτι εργοστικής που δεν δουλέγουν στις στάσεις λεωφορείου. Α. Αυτός. Είναι ότι καλύτερο σε κλιματισμό έχει αυτή τη στιγμή η χώρα. Μάλιστα, μπορεί όμω να διανοείτε ότι 300.000 νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν έχουν καθόλου ρεύμα. Αυτό δεν την πειράζει. Ναι, <Τι> καλά, αυτά είναι τα <Τι> αυτονόητα. Ναι. Έλαποστολή. Έλα. Έχετε πέσει ρε, να το φάτε το σοφάκι. Οπότε είναι, είναι, είναι αυτή η κατάσταση. Το μαλίπω είναι. Η γυναίκα πιστεύει ότι το μαλί και οι απόψει είναι πριν τι αλλάζει κατά το δοκούν. Τι Επί... καταδοκούν, μην λε τέλεσε λέξει, δεν ξέρετε τι σημαίνει κατά το δοκούν. Ποιο έχει, Σοφία. Αυτή. Καλά. Ο, ο, ωραία. Άσε από το μαλί και... αν το πρόσφυγε λιγουλάκι. Το και... Δεν θα αλλάζω χάλια όσο και απόψει τη. Το μαλλί και τι απόσου να τι αλλάζει όπω γουστάει. Δεν βάλει το μαλί και αποψή τη έχει ένα κοινό. Ε. Το απαντάει ο κύριο στο τέλο του μοντά του πώ είναι το μαλί. Σκατά. Ακριβώ. Ela poszła Ela gala. Καλό μεσημέρι από Κέρκυρα, παίρνω τηλέφωνο. Γεια σου, φίλε. Άκουγα πριν την Ξαντιάδη, περίεργη, με το αγελαδινό βλέμμα. Το μαλλί πώ είναι. Πάνε, το μαλλί είναι τέλειο. Φανταστικό. Σαν το υπόλοιπο. Φανταστικό. Για πε. Φανταστικό. Άκουγα πάλι για του τουρίστε, του αγανακτισμένου τουρίστε που δεν θα έχουν εγματισμό και τι θα κάνουν και δεν θα ξαναπατίζουν το πόδι του. Το γεγονό, α πούμε, ότι το νησί τη Κέρκυρα που δέχεται πάρα πολλού τουρίστε βρωμάει βόφρο δεν θα του έτσι. Το γεγονό ότι ο δρόμο σημεί γραβιέρα δεν θα του ενοχλήσει. <ο critically> γραβιέρα τι κακό <ο sensitivity> έχει η γραβιέρα Κοίτα απλώς αν πες στην τρύπα μπορεί να σκοτωθείς Τίποτα άλλο <σο <Teachers> <σοίως> Θα σκοτωθείς παιδί μου αλλά θα πας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 να σα πω κάτι ήθελα να σας πω σχετικά με τη ΔΕΗ ορισμένοι άνθρωποι να το πείτε αυτό σας παρακαλώ ναι, ναι. Εγώ, εγώ δεν είμαι ΔΕΗ δεν είμαι ΔΕΗ με μια γυναίκα 80 ετών αλλά, πίτω, αλλά έχω πάει επάνω στην κοζάνη και είδα τις εγκαταστάσεις ξέρετε πόσοι πεθαίνουν από καρκίνο που λένε οι προνομιούχοι τη ΔΕΗ πάλι και και αυτά τον κακό του στον καιρό και το μαύρονε, που πεθαίνουν με το κιλό από καρκίνο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 που δεν μας κάνουν να υποφέρομαι από τη ζέστη. Είναι ειδικό μαύρο που είναι, όπως το φαντάζομαι εγώ, είναι κάτι σαν την έξυπνησίτα. Δηλαδή περνάει αεράκι μέσα. Ε, Του αερίζει ε, τα εσώρουχα. Μήπως γι' αυτό φοράνε και στριγκάκια για να μην ζεσπαίνονται. Ντροπή σου φθηνέ. <laughs> Αυτή που τα φοράνε τι θα πρέπει να κάνω αν εγώ πρέπει να ντρέπομαι. Mm. Έλα, Παστολίμου. Έλα, φιλέ. Θέλω να σε ευχαριστήσω για χθε που διόρθωσε στο θύμιο για το θέμα τη ΑΕΚ. Τι διόρθωση έκανα. Πέφτει τρομερή παραπληροφόρηση. Ο κόσμο που εναντιώνεται στο τίγρη δεν εναντι... εναντιώνεται σε καμία περίπτωση στο να γίνει γήπεδο τη ΑΕΚ. Όλοι το θέλουν το γήπεδο τη ΑΕΚ εκτό από ελάχιστου γραφικού. Απλά ο καθένα έχει την άποψή του. Το κουκουέ και ένα αριστερό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ λέει να γίνει το γήπεδο εκεί που ήταν χωρί να κοπεί κανένα δέντρο. Αλλά να γίνει το γήπεδο. Το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ το πιο εξυχρονιστικό που το βλέπ Λίγο πιο ρεαλιστικά λέει να του δώσουμε του π... και τέσσερα στρέμματα και να φυτέψει αλλού δέντρα προκειμένου για να λέμε τώρα και μία αλήθεια να δικαιωθεί ο, κόσμος της ΑΕΚ, ο και στην Ιωνία και στην παντού και δεν σε παιχνίδια. Σημασία, βέβαια έχει σε κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που θα κάνει τον για όλο αυτό. Τεντρατό που θα πτέψουν σε άλλο σημείο 20 δέντρα. Σε αυτό δεν είμαστε κουμπρετική, δεν είμαστε εναντίον στην ΑΕΚ. Το θέμα είναι ότι δυστυχώ ο κόσμο στο ΣΥΑΤ είναι παραπληροφορημένο. Ο κάθε απλό άνθρωπο θα σου μιλήσει του το εξήγαινε και τον καταλαβαίνουν, νομίζουν όλοι αυτοί επειδή έχουν και σύνδρομο καταδίωξη, ότι δεν θέλουμε να φτιάξει γύπη η ΑΕΚ. Τώρα, και επειδή πολύ σωστά θυμήθηκε και ο θύμιο για να λέμε τώρα και την αλήθεια από την άλλη, ότι και η Original ήταν αυτή που έκλησε τα γραφεία χρήσα αυγή στο Περιστέρι και η Original έβγαλε ανακύρωσε για το στρατούν τον πλακόσα να εκρησαβητέ, φασίσε Μίσατε να τα ξαναπατήσετε στην ΑΕΚΑΡΑ και στην Κόρινθο το περιστατικό με τον Μπούκουρα. Όλα αυτά είναι στο ίντερνετ που του σπάσαν τα δόντια που μοίραζε η Original τρόφιμα και φάρμακα σε Έλληνε και ξένου. Και πήγανε οι Χρυσαυγίδε και του επιτεθήκανε και του φάγανε από του Originalistas. Και στη Νέα Ιωνία που ο Δήμος τώρα είναι ενάντια στο Μελισανίδη, όχι στην ΑΕΚ, στο Μελισανίδη. Μία εβδομάδα πριν είχε δώσει σχολείο στην Original για να κάνει μπύρα, σουβλάκι, ροκ και κοινωνική αλληλεγγύη. Και τα παιδιά τη Original μαζέβανε τρόφιμα και φάρμακα για να δώσω στο κοινωνικό παντοπολίο και Να ανεστηρίζουμε τον αντιμνημονιακό αντιφασίστα δίπαρχό μα. Πρέπει να βρεθεί μια λύση μεταξύ μόνο του κόσμου τη ΑΕΚ και των δυνάμεων τη αριστερά και να δείξουμε σε όλου τι θέλει να κάνει στο τέλο ο Τίγρη. Και ξέρει πόσο αντιολυμπιακό είμαι, αλλά για να λέμε και μια αλήθεια και να τα ακούει αυτά ο κόσμο τη ΑΕΚ. Ο Κόκαλη πήρε τον Ολυμπιακό καταχρεωμένο, πλήρωσε από την τσέπη του, έστι έκανε δε με ενιάζει τον έκανο ομάδα. Ο Μαρινάκη πήρε ξανά τον Ολυμπιακό καταχρεωμένο τον Κόκαλη με τα τόσο στραβά του, πλήρωσε τον έκανο ομάδα. Ο Σαβίδη δεν άφησε τον να πέσει η Πήρε, πλήρωσε, πάντα του κάνει ομάδα. Ο Τίγρη έχει πάρει την ΑΕΚ τζάμπα, δεν έχει δώσει μία, την άφησε να ξεφτιλιστεί, να πέσει γάμα εθνική. Έχει πάρει τον ΟΠΑΠ και δεν έχει βάλει ούτε ένα ευρώ από την τζάμπα. Περίμενα, το... και... από τα είπε. Την άφησε να χάσει κατηγορία να ξεφτιλιστεί και μετά την πήρε τζάμπα. Μπράβο, ακριβώ. Έστω σωστά ε... και όχι την άφησε, ναι, το μεθόδευσαν λέει. να πέσει και ε... μετά την πήρε τζάμπα. Λοιπόν, έγινε αποστολή μου, ξέρω ότι είναι πολλά αυτά που είπα, αλλά σε παρακαλώ θέλω να ακουσούτε γιατί σ' ακούει πολύ ψαγμένο κόσμο, Σάικ, να καταλάβουμε τι γίνεται. Στο τέλο η ίδια τον ίδια Ε, άλλο θέμα, δεν μου λες, έτοιμος, διαβατήριο, πήρες, λεξικό. Τι να κάνω, ελπίζω, ελπίζω να βγει συνεννόηση με ψιβούλγαρους πάνω. Εντάξει, ε, καλό ταξίδι. Στη Λαμία είναι στη Λάρισα τα διώδια, τα σύνορα. Ποια διώδια, διώδια έχει παντού. Α, Το ah, τα σύνορα. Ναι. Το Τελωνίο. Στη Λαμία, Λαμία. Το έχουμε πει, η Ελλάδα είναι μέχρι τη Λαμία. Ε, καλό ταξίδι, ρε. Έλα, πού είσαι. Έλα, τι έγινε. Μια χαρά, να σου πω. Τι θες. Για να δει ότι λειτουργεί η ανταγωνιστικότητα, είδε πω είπε άλλο για τον Κεντέρι: Ότι πρέπει να υπάρχει ανταγωνιστικότητα. Ναι, έτσι. Ε, οι βουλευτέ μεταξύ του ανταγωνίζονται. Το, ποιο θα πει τη μεγαλύτερη μαγική. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι ότι λειτουργεί yeah. η ανταγωνιστικότητα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ποιο θα την κάνει, ποιο θα την ψηφίσει. Είναι και είναι χειρότερο το πράγμα. Βεβαίω. Άσε άλλο που έμαθα. Δεν ξέρω αν έχει. Αυτά τα παρακολουθώ εγώ επιστημονικά φόρουμ για αυτό τώρα. Oh, για πες. Υπάρχει μια μεγάλη έρευνα τώρα που γίνεται, η οποία από ό,τι φαίνεται θα έχει Επιτυχία. Προσπαθούν να συνδέσουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο και να παράξουν ρεύμα. Αλλά με μαρτυρία. Όποιο πει τη μεγαλύτερη μαρτυρία παράγεται ρεύμα. Πολύ καλό. Όχι να πουληθεί τότε η μικρή δεή και η μεγάλη και η τριπλάσια. Α, μπρο. Ο, ο Ταμήλο θα βοηθήσει τον τομέα τη αντική. Όχι την αντική, θα τη βοηθήσει ο ίδιο. Ο Ταμήλο το... εύκολα. Ναι. Εάν προχωρήσει όμω περισσότερο, τρία εκατομμύρια Έλληνε που το ψηφίσανε θα σώσουμε την Ιφίλιο, να το ξέρει. Yeah. Ήταν να πω σε αυτή τη βούρτευση δεν χρειαζόταν να γίνει κυβερνητική εκπρόσωπο για να καταλάβουμε το πόσο βλήτο είναι. Το είχαμε καταλάβει πολύ πριν, όταν πισοδομούσε εναντίον του Μνημονίου, παλιά. Αλλά ήρθε τώρα να μα πει ότι ήταν αντιπολίτευση και μπορούσαν να λένε ό,τι θέλουνε. Έλα, δε, Πώ όλα φίλε. Όλη αυτή τη βδομάδα είδα όλου εθνοπατέ που βγήκαν να υποστηρίξουν για τη ΔΕΗ κτλ. Έχω μια πορεία, αν μπορεί να με βοηθήσει. Βγήκε αυτό ο εθνοπατήρα ο Γιωργάνη ο Τζαμπτζή που έτρεχε το Σκατό για παξιμάδι. Ναι, ναι, ναι, το παξιμάδι για Σκατό. Γιατί δεν είναι υπερβολή ότι υπάρχουν συνάδελφοι Εσείς. που δεν έχουν λεφτά και επιτρέψτε μου την έκφραση, <Σερνωσμί> Ξέρουν και το Σκατό του. Ναι, εσύ τι κάτω παξίμα το τρώνε αυτό, Γιατί εντάξει έχει μια χιλιά μέχρι απέναντι θέλει καλώ να την κουβαλάει. Για να φάει κι εγώ πα και πάω καραγγυλό. Γιατί είσαι να πέσει κάτω. Εντάξει, έχω και εγώ κάτι, αλλά θέλω να δω τι κάτω δεν είναι Γεια σα, Αποστολή! Γεια σου, σου φίλο! Έμαθα, έβγαλε διαβατήριο! Τι να κάνω, Θα έρθει σε Έβγαλα διαβατήριο, πρέπει να βγάλω και βίζα τώρα να κάνω συνάλλαγμα. Ναι, ναι. Να έρθω ποπο, χάλια Ναι, τέλο πάντων. Ξεναγώ, θελή! Να έρθω στο Αλεξάνδρου τη χώρα. Θα έρθει στο Αλεξάνδρου τη χώρα. Ξεναγώ, θέλει. Τι ξεναγώ, α, έχετε και tour guide! Ρε φίλε, πως θα παραγγέλνεις. Θα <στοσ Civblaya> μόλισα τον άλλο σαν τον Ζαραλίκο που παρέγγειλε ένα, ένα μπιστέκι σουβλάκι και πήρε ένα μπιστέκι και ένα σουβλάκι και μετά παραξενευόταν. Τρώγονται πάντως και τα δύο. Θα έρθει τι Θεσσαλονίκη σε λέω. Τι με λες. Θα έρθει τι αφήτη, Θεσσαλονίκη. Αυτό με λες. Ναι, ναι. Με λες στην Είτουρ τέτοιο με λες. Τι με λες βρε. <στον <continent> Μόλι το άκουσα. Λοιπόν, αποστολή. Έλα. Δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια, αργά Μην ανησυχεί. Θα έρθω εγώ πάνω στην κούκλα του την αγάπη του, να τη δώσω ένα μαθηματάκι να μάθετε πώ τι να κάνετε για να κοιμάστε τα βράδια. Δεν είναι έτσι το θέμα. να δει τι πρόβλημα έχω. Φοβάμαι με αυτού του που έχουμε πλήξει. Μην κοιμηθώ και ξυπνήσω σα σκ... κάνω κάτω στο Σουδάν. Ναι, αν και μεγαλύτερο φόβο θα ήταν μη κοιμηθεί και δεν ξυπνήσει. <σοβ> Είναι και αυτό ένα φόβο. Ενώ τώρα τι προτιμά, α πούμε. Άντε για να πάμε και στο δικό σου σενάριο. Δηλαδή, δεν γουστάρει να ξυπνήσει σκλαβοπάζαρο του Σουδάν, γουστάρει όμω να είσαι σκλαβοπάζαρο του Ελαδιστάν, α πούμε. Ε, Ωραία, κοίταξε αυτό. Α σου παζαρεύει, α σου λέει 300 στάρικα το μήνα, καθαρό. Τι σκλαβοπάζαρο γουστάρει, για πε μου. Κοίταξε, ωραία. 3 ευρώ την ώρα. Για πε, τι ψίνεσαι. Αντωνάκη τώρα που άκουσα, λέει δεν θα έπαιρνε το κράτο, λέει δεν είναι επενδυτή. Ναι, ναι, ελά, ανώνυμη κομμωδία είναι, δεν είναι εταιρεία. Έλλα γεια. Eww. <laughs>